όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Βρέχτε. Στην προηγούμενη εκπομπή προσπαθήσαμε να δώσουμε μιαν κατανάγκη γελιογραφημένη, κατανάγκην στα όρια του γούστου κατασκευασμένη, ηχητική εικόνα αυτού που ιστορικοφιλολογικά ονομάζεται συγκριτισμός. Η συρροή δηλαδή, ποικίλων πολιτισμικών, ιδεολογικών, θρησκευτικών, εθιμικών δεδομένων, μες την ίδια κήτη, όπου καλούνται να συναπαρτήσουν, ένα σύνολο που υπερβαίνει τα μέρη του, κάτι καινούριο, και εξυποστάσεως πολυπίκυλο. Ένα κράμα δηλαδή, όπως θα έλεγε και ο κατεξοχήν ποιητή του συγκριτισμού, ο κατεξοχήν ποιητή λοιπόν και της παγκοσμιοποίησης, ο Καβάφης. Οι μουσικές έπρεπε να είναι κατανάγκην λαϊκές, αφού μπορεί εμείς να απολαμβάνουμε το υψηλό επίπεδο συγκριτισμού, το οποίο απετέλεσαν τα ιδεολογικά ρεύματα του δεύτερου μετά Χριστών αιώνα, Φεριπίν, όπου το πράγμα φτάνει στο αποκορυφωμά του, όμως σε ένα άλλο, χαμηλότερο επίπεδο, οι λαϊκές μάζες αναδιένεμαν και αυτές τα πολιτισμικά αγαθά τους και τα αντάλλασαν σαν εμπορεύματα. Και όλο αυτό είχε σημασία να κατασκευαστεί σαν μια φεδρή απομίμηση του λίκνου μέσα στο οποίο γεννήθηκαν τα πιο κλασικά κείμενα που εμείς σήμερα έχουμε υπόψη μας, Τα Ευαγγέλια. Και μάλιστα όχι τα απεσταγμένα, όχι τα κανονικά Ευαγγέλια, που αποτελούν ας πούμε το φωτεινό κέντρο, αλλά η θολή άλλος γύρω τους, που ονομάστηκε Απόκριφα Ευαγγέλια. Και που η τύχη της δεν ήταν εξ αρχής δεδομένη και πολλές φορές πήρε αιώνες όσο του κρυθεί. Όταν κάποτε τα θρησκευτικά θα διδάσκονται Σοβαρά, ίσως οι μαθητές θα αποκτήσουν επίγνωση και θα την διατηρήσουν όταν μεγαλώσουν, γιατί όντας κάποτε μαθητές ούτε εμείς την έχουμε σήμερα, ότι τα Ευαγγέλια έχουν μια ιστορία. Κάπως προέκυψαν αυτά τα κείμενα και μέσα στον κικαιώνα από τον οποίο προήλθαν, πήραν πολλές μορφές καθοδών όπως συνέβη άλλωστε και με την εξέλιξη των ειδών και ο τρόπος με τον οποίο κατέληξαν στη μορφή που ξέρουμε σήμερα, απέτησε πολλές κρίσεις, πολλές αποφάσεις και πολλές φορές διέρεσε το σώμα των πιστών κατά επώδυνο τρόπο. Εάν κάποτε ανασυστήσουμε αυτή την ιστορία, θα αποδειχθεί εξαιρετικά συναρπαστική και μάλιστα θα απαιτείται για να την κατανοήσουμε αυτό που ζητούσε ο Έλλιωτη για την ανάγνωση της θεία Κομμωδίας. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι καθολικός για να διαβάσεις το ποίημα του Δάντη, Εκείνο που χρειάζεται είναι μια αναστολή πίστης και απιστίας. Μπορείς από εκεί και πέρα να το διαβάσεις και να είσαι κι ένας εξαιρετικό καθολικός. Με τον ίδιο τρόπο κανέναν δεν θα έβλαπτε η επίγνωση της ιστορικότητας αυτών των κειμένων, αφού άλλωστε τα σχέδια του Θεού είναι δεδαλώδιος γνωστών. Μια λοιπόν και έπρεπε έτσι τουλάχιστον μου φάνηκε αρμόζων να ταιριάξουμε ορισμένες εκπομπές στο κλίμα των εορτών που λένε, Σκέφτηκα γιατί να μην πάμε στον πυρήνα του προβλήματος, γιατί να μην θέσουμε κάθε αυτό το θέμα των Χριστουγέννων, της γέννησης δηλαδή, για την οποία δεν μιλούν όλα τα Ευαγγέλια ως γνωστό. Το αρχαιότερο Ευαγγέλιο του Μάρκου ξεκινάει με τον Ιησού, όριμο πια, να αρχίζει τη δημόσια δράση του. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, για το οποίο κάποτε θα αφιερώσω ολόκληρη εκπομπή, ξεκινάει επίση με τον όριμο Ἰησού. Τα άλλα δύο Ευαγγέλια, το Καταματθέων και το Καταλουκάν, θεωρούν ας το πούμε έτσι, σαν να είσαν πρωταγωνιστέ τα ίδια τα Ευαγγέλια, ότι έφτασε η ώρα να συμπληρωθεί και το κενό. Να υπάρξει και για τον Ιησού μια γέννηση και μια παιδική ηλικία. Η οποία δεν κατασκευάζεται φυσικά εκ του μηδενό. Υπάρχουν και κυκλοφορούν με στι κοινότητε των πιστών, οι οποίε ήδη εμφανίζουν μια εντελώ ιδιαίτερη ποικιλία, πρωταρχικές αφηγήσεις. Και ο τρόπος με τον οποίο θα συντεθούν οι πρωταρχικές αφηγήσεις μπορεί να κάνει την δίγηση της γέννησης να προκύψει κανονική, να προκύψει αποκλίνουσα, να προκύψει ακόμη και αιρετική. Όλα όμως αυτά είναι θέματα που θα κρυθούν αργότερα. Στην πρώτη φάση υπάρχει απλώ παραγωγή. Και η παραγωγή αυτή, ενό λαϊκού στην ουσία αναγνώσματο, δεν έχει όρια. Αφού λοιπόν υπάρξει μια ιστορία για την γέννηση του Χριστού, μετά κάποιο αναρωτιέται και τι έκανε από τότε που γεννήθηκε μέχρι τότε που άρχισε τη δημόσια δράση του. Χρειάζεται λοιπόν μια ιστορία και για την παιδική ηλικία του Χριστού. Και η μαμά του τι έκανε εντωμεταξύ. Χρειάζεται λοιπόν μια ιστορία και για το πώ οδηγήθηκε ω τον Ευαγγελισμό η Θεοτόκος. Και καθώ όλα αυτά απορροφούν τι ήδη δεδομένε πεπιθήσει, η παιδική ηλικία του Χριστού. Είναι η παιδική ηλικία ενό θαυματουργού παιδιού. Και η παιδική ηλικία τη Θεοτόκου πρέπει να εγγυηθεί εξυπαρχή του αϊπάρθενων, και έτσι δημιουργείται ένα δίκτυο. Καθώ όμω ο Χριστιανισμό αρχίζει να συγκροτείται σε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό σχήμα, καθώ δηλαδή αρχίζει να αντιμετωπίζει μία προσμία μία τι εναλλακτικέ εκδοχέ του, που αργότερα ονομάστηκαν αιρέσει, τα πρωταρχικά αυτά κείμενα, ο σωρό αυτό των λαϊκών αναγνωσμάτων ξεδιαλέγονται με βάση αυτό που πρέπει να κατοχυρωθεί ω δόγμα. Κι έτσι, καθώς οι οικουμενικές σύνοδοι εξελίσσονται, καθώς αποφασίζουμε εναντίον του Άριου, αν ο Υιός είναι κτιστός ή άκτιστος, καθώς αποφασίζουμε εναντίον του Νεστορίου, εάν η Θεοτόκος ήταν Θεοτόκος ή Χριστοτόκος, καθώς αποφασίζουμε εναντίον των Μονοφυσιτών το ακριβώς αντίθετο, και μετά τους θέτουμε σε διωγμό και πηγαίνουν όλοι να άραβε τα κείμενα αυτά ξεδιαλέγονται και ένα λαϊκό φυλάδιο το οποίο θα μιλούσε ας πούμε για τη θαυματουργό ηλικία του Χριστού είναι επικίνδυνο διότι μπορεί να μας μπλέξει άσχημα στο θέμα της θείας και της ανθρώπινης φύσης του κλπ. Παρά τα αυτά, όσο και αν το ξύφος της επίσημης εκκλησίας πίπτει κατά των κειμένων τα οποία αποκόπτονται από το κανονικό σώμα, τα κείμενα αυτά έχουν εγγραφεί στη συλλογική νοοτροπία των πιστών και έχουν θρέψει από πλάγιους δρόμους τον τρόπο με τον οποίο οι πιστοί αυτοί θρησκεύονται, τελετουργούν, πολιτεύονται ως πιστοί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της γέννησης του Χριστού πέρα από το κωδικοποιημένο κομμάτι της που έχουμε στο κατά Ματθέων και στο καταλούκαν, έχουμε ακόμη στην Ανατολή δύο βασικά κείμενα. Το ένα είναι το περίφημο Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου. Ένα κείμενο που λογικά πρέπει να προέκυψε μέσα στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Χειρόγραφά του πάντω έχουμε από τον 3ο μέχρι και τον 13ο αιώνα. Οριστικά και αμετάκλητα απορρίπτεται μόνο τον 9ο αιώνα. Τι αμετάκλητα δηλαδή, που και πάλι συνεχίζουν να το διαβάζουν. Το διαβάζουν όπω διαβάζουν του συναξαριστές α πούμε. Ομοσίδη ήδη τον 4ο αιώνα αρχίζει να ανεβαίνει η σημασία τη Παναγία. Και το Ευαγγέλιο αυτό που μιλάει για τη γέννηση της Παναγίας και τη γέννηση του Χριστού και το θάνατο του Ζαχαρία, έχει προλάβει να διαποτίσει ολόκληρο τον εικονογραφικό κύκλο και ένα μεγάλο, το σπουδαιότερο ίσως κομμάτι της τότε ποιήσης. Πολλά μοτίβα που σήμερα ξέρουμε, ξεκινώντας από την ίδια την έννοια του Αϊπάρθενου, πολλά κοντάκια, τα βασικά κοντάκια για τη γέννηση του Ρωμανού του Μελωδού, είναι θρεμμένα από το αυτό το γονιμότατο ανάγνωσμα περιέχει μικρές πέτρες σκανδάλου οι οποίες θα οδηγούσαν στην απόρριψή του. Προσπάθησα στην προηγούμενη εκπομπή να δείξω την κυριότερη από αυτές. Ένα δεύτερο βιβλίο είναι ένα Ευαγγέλιο για την παιδική ηλικία του Χριστού το οποίο χρεώνεται σε κάποιον θωμά που άλλοτε είναι ένας Ισραηλίτης φιλόσοφος άλλοτε είναι ο Απόστολος. Και αυτό διαβάστηκε για πολύ. Δεν είχε ποτέ τη σημασία που είχε το πρώτο όμως, σε λαϊκές αφιγήσεις ακόμη χθε, θα ακούσετε μοτίβα που καταγράφονται σε αυτό το Ευαγγέλιο. Στη Δύση, δύσκολα πέρασαν αυτά τα δύο Ευαγγέλια. Γιατί? Διότι υπήρχε ακίμητος φρουρός ο Άγιος Ιερώνιμος, ο οποίος δεν ήθελε ούτε να ακούσει ότι ο Ιησούς είχε αδέρφια. Έπρεπε να έχει το πολύ εξ Και επειδή τα δύο αυτά Ευαγγέλια αναφέρονται σε αδέρφια, Παρατάφτα. Όταν πια η λατρεία της Θεοτόκου είχε κατοχυρωθεί πλήρω, η Μαρία ήταν ο στιλοβάτης της καθολικής πίστης, τον 9ο αιώνα, α πούμε πια, τότε εμφανίζεται μια μίξη των δύο αυτών Ευαγγελίων στη Δύση, που ο Τίσεντορφ, όταν την τύπωσε, παίρνοντα αφορμή από την πρώτη φράση, την ονόμασε Ευαγγέλιο Ψευδοματθαίου. Άλλοι το ήξεραν όμω σαν αποδιδότανε στον Ιάκωβο κι αυτό. Στην προηγούμενη εκπομπή, λοιπόν, διάλεξα κομμάτια από το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου στο πρωτότυπο και μετά διάβασα ένα απόσπασμα από το λατινικό του Ψευδό σε μετάφραση του Πάνου στο Γιάννου. και έτσι προσπάθησα για δεύτερη φορά με στη ροή αυτών των εκπομπών απλώς να δημιουργήσω τις προϋποθέσεις που εφ' εξής σκοπεύω να αξιοποιήσω. Οι επόμενες εκπομπές σκοπεύω να ακολουθήσουν αυτή τη γραμμή επειδή με ενδιαφέρει η έκβαση στην οποία θα οδηγηθούμε. Όμως, πάντοτε, θα εκκρεμεί το ερώτημα του κατά πόσον αυτά τα δεδομένα είναι αποξηραμένα, κατά πόσον η γονιμότητά του είναι ένα φιλολογικό δεδομένο που απλώς το ανακατασκευάζουμε και στην ουσία επικαλούμεθα το φαντασμά του. Στην προηγούμενη εκπομπή, το πρώτο κομμάτι από το πρωτευαγγέλιο Ιακώβου, που ακούστηκε ήταν το εξή. «Εγώ δε Ιωσήφ περίεπάτουν και ού περίεπάτουν και ανέβλεψα εις τον αέρα και είδον τον αέρα έκθαμβον και ανέβλεψα εις τον πόλον του ουρανού και είδον αυτόν εστότα και τα πετεινά του ουρανού ηρεμούνται και επέβλεψα επί την γη και είδον σκάφιν κυμμένη και εργάτα ανακυμμένου, και εχείρες αυτόν εν τη σκάφη και οι μασόμενοι ούκ και οι έροντες ουκ ανέφερον, και οι προσφέροντες το στόματι αυτών ουκ προσέφερον, αλλά πάντον είναι τα πρόσωπα άνω βλέποντα, και είδον πρόβατα ελαυνόμενα, και τα πρόβατα ιστίκι, και επίρεν οπιμήν την χείραν αυτού του πατάξε αυτά, και η χείρα αυτού έστιάνο. και επέβλεψε επί των χήμαρων του ποταμού, και είδον τα στόματα των ερήφων επικείμενα και μη πίνοντα, και πάντα υποθήξιν το δρόμο αυτόν διελάβνετο, Ακούστε, λοιπόν, ξανά αυτό το κομμάτι. Ήταν πλατή ο κάμπος και στρωτός. Από μακριά φαινόνταν το γυρίσμα χεριών που σκάβαν. Στον ουρανό τα σύννεφα πολλές καμπύλες. Κάπου-κάπου μια σάλπιγκα χρυσή και ρόδινη. Το δίλι. Στο λιγοστό χορτάρι και στα γκάθια τριγυρίζαν ψιλές από βροχάρισες ανάσες. Θα είχε βρέξει πέρα στις άκρες τα βουνά που έπαιρναν χρώμα. Και εγώ προχώρησα προς τους ανθρώπους που δουλεύαν, γυναίκες και άντρες με τα σε χαντάκια. Ήταν μια πολιτεία παλιά, τυχιά, δρόμοι και σπίτια, ξεχώριζαν σαν πετρωμένοι μειώνε κυκλόπων, η ανατομία μια ξοδεμένη δύναμη κατ' το του αρχαιολόγου, του ναρκωδότη ή του χειρουργού. Φαντάσματα και υφάσματα, χλιδί και χίλια χωνεμένα και τα παραπετάσματα του πόνου διάπλατα ανοιχτά, αφήνοντας να φαίνεται γυμνός και αδιάφορος ο τάφος. Και ανάβλεψα προς τους ανθρώπους που δουλεύαν, τους τεντωμένους ώμους και τα μπράτσα που χτυπούσαν, με ένα ρύθμο βαρύ και γρήγορο τούτη την έκρα, σαν να περνούσε στα χαλάσματα ο τροχός της μοίρας. Άξαφνα περπατούσα και δεν περπατούσα. Κοίταζα τα πετούμενα πουλιά κι ήταν μαρμαρωμένα, Κοίταζα τον εθέρα του ουρανού κοίτανε ήταν Κοίταζα τα κορμιά που πολεμούσαν κι είχαν μείνει κι ανάμεσό τους ένα πρόσωπο το φως να ανηφορίζει. Τα μαλλιά μαύρα χύνονταν στην τραχυλιά, τα φρύδια είχανε το φτερούγισμα της χελιδόνας, τα ρουθούνια καμάρωτάπαν από τα χείλια και το σώμα έβγαινε από το χερό πάλεμα ξεγυμνωμένο με τ' άγουρα βυζιά τη οδηγήτρα χωρό ακίνητο κι εγώ χαμήλωσα τα μάτια μου τριγύρω. Κορίτσια ζήμωναν και ζύμοι δεν αγγίζαν. Γυναίκες γνέθανε, τα δράχτια δεν γύριζαν. Αρνιά ποτίζονταν κι η γλώσσα του στεκόταν πάνω από πράσινα νερά που έμοιαζαν κοιμισμένα κι ο ζευγάς έμενε μανά τη Βουκέντρα. Κι εξανακοίταξα το σώμα εκείνο να ανεβαίνει. Είχανε μαζευτεί πολύ μερμήγκε με και τη χτυπούσαν με κοντάρια και δεν τη Τώρα η κοιλιά τη έλαμπε σαν το φεγγάρι, και πίστευα πω ο ουρανό ήταν η μήτρα που την εγέννησε και την ξανάπαιρνε, μάνα και βρέφο. Τα πόδια τη μείναν ακόμη μαρμαρένια και χάθηκαν, μια ανάληψη. Ο κόσμο ξαναγινόταν όπω ήταν, ο δικό μα, με τον καιρό και με το χώμα. Αρώματα από σκίνο πήραν να ξεκινήσουν στι παλιέ πλαγιέ τη μνήμη, κόρφη μέσα στα φύλλα. Χίλια υγρά Κι όλα στεγνώσαν μόνο μιας Στην πλατοσιά του κάμπου Στις πέτρες στην απόγνωση Στη δύναμη τη φαγωμένη Στον άδειο τόπο με το λιγοστό χορτάρι Και τα γκάθια Όπου γλιστρούσε ξέγνια στο ένα φίδι Όπου ξοδεύουνε πολύ καιρό Για να πεθάνουν Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε Ο Γιώργος Ποροπούλης